Κεφάλαιο Καπάλφα σελίδα 89 Στοιχη 1-17 Η θριαμβευτική είσοδο του κυρίου Ιση-Αροσόλυμα. 1 Και όταν επλησίασαν στη Ιεροσόλυμα και ήλθαν στην βυθισφαγή πλησίων του όρου των Ελαιών, τότε ο Ιησού απέστειλε δύο μαθητά, δύο, και του είπε: Πηγαίνετε στο χωριό που βλέπετε απέναντί σα, και αμέσω θα έβρετε μία νόνα δεμένην και ένα πουλάρι μαζί τη. Αφού τη λύσετε, φέρτε μου και τα δύο εδώ. 3. Και αν σα είπε κανεί τίποτε, θα είπετε ότι ο κύριο τα χρειάζεται. Αμέσω δε θα σα τα επιστρέψει και θα σα τα αποστείλει. 4. Αυτό δε έγινε για να πραγματοποιηθεί εκείνο που ελέγχθη διαμέσου του προφήτου, ο οποίο είπε 5. Είπατε στην θυγατέρα Σιόν, δηλαδή στην Ιερουσαλήμ, Ιδού ο βασιλεύσου ο Μεσία, έρχεται ει σε πράο και καθισμένο επάνω Ισόνων και σπουλάει γέννημα ζώου που εμβεί και 6. Αφού δεν πήγαν οι μαθηταί και έκαμαν όπως του διέταξαν ο Ιησούς 7. Έφεραν την όνον και το πουλάρι και επειδή δεν ήξεραν εις ποιον από τα δύο θα καθίσει ο διδάσκαλος έβαλαν τα εξωτερικά τους φορέματα επάνω εις αυτά και ο Ιησούς εκάθισεν επάνω στα τα φορέματα που είχαν τεθεί στο πουλάρι 8. Και το περισσότερο πλήθος του λαού έστρωσαν εις τον δρόμο από τον οποίο διέβαινε ο Χριστός τα εξωτερικά τους ρούχα για να περάσει από αυτόν. Άλλοι δε από τα δένδρα και τους έστρωναν στον δρόμον. 9. Τα δε πλήθη του λαού, όσα επροπορεύοντο και όσα ακολουθούσαν με δυνατέ φωνέ έλεγον «Δόξα εις τον απόγονον του Δαβίδ, που έως τώρα τον επεριμέναμεν! Δοξασμένο να είναι αυτός που έρχεται σταλμένο από τον κύριο. Δόξα ασκράζουν και οι ενυψίστοις του ουρανού άγγελοι!» Δέκα. Και όταν αυτό εμβήκενε στα Ιεροσόλυμα, συνεκινήθησαν και σηκώθησαν επί όλοι οι κάτοικοι της πόλεως λέγοντες Ποιο είναι αυτός» 11. Τα δε του λαού έλεγον «Αυτός είναι ο Ιησούς ο προφήτης που κατάγεται από τη Ναζαρέτη της Γαλιλαίας» 12. Και εμβήκενε ο Ιησούς των Ιερό Ναόν των αφιερωμένων στον τον Θεόν και έβγαλεν έξω όλους εκείνους που επόλουν και η γόραζον εις το Ιερό Προάβλιο των εθνών. Και τα στραπέζα των αργυραμιβών αναποδογύρισε, καθώς και τα καθίσματα όπου εκάθειν το αυτοί που επόλουν τα σπεριστεράς. Δεκατρία. Και λέγει σε αυτούς. Είναι γραμμένον εις τον Ισαΐαν. Ο οίκος μου θα ονομαστεί οίκος προσευχής. τον εκάματες σπήλαιων που συχνάζουν λιστέ, αφού μετά σε σκροκερδία σας κατακλέπτετε και ληστεύετε τους προσκυνητάς. Δεκατέσσερα. Και τον εμπλησίασαν κουτσί και τυφλοί εις το ιερόν και τους εθεράπευσεν. 15. Όταν δε είδαν οι και οι γραμμετείς τα θαυμάσια έργα που έκαμεν ο Ιησούς και τα παιδιά που εφώναζαν μέσα στο ιερόν και έλεγαν εις τον απόγονον του Δαβίδ» οι γανάχτισαν. Δεκαέξι και είπανε σε αυτόν. «Ακούεις τι λέγουν αυτοί» «Ο δε Ιησούς λέγει σε αυτούς» «Ναι». Δεν ανεγνώσατε ποτέ ότι από το στόμα και μικρών παιδιών που θυλάζουν ακόμη, έφτιασες, ο Θεέ, τέλειον ύμνων. Διατί λοιπόν αγανακτείτε, σαν αν κάτι που δεν το προφήτευσε το πνεύμα του Θεού. 17. Και αφού τους αφήκεν, εβγήκεν έξω από την πόλη εις την Βιθανίαν και πέρασε την νύκτα του εκεί.